Μάθημα έκτο. Κώστα, επάνω είσαι. Ναι. Ποιος είναι. Εσύ είσαι επάνω. Εγώ είμαι. Έχεις καιρό για ένα καφέ. Δεν κάνει κρύο. Όχι. Δεν κάνει καθόλου κρύο. Τι καιρό κάνει. Κάνει ζέστη. Είσαι μόνος. Όχι. Είμαι με ένα φίλο μου γάλο, το Φιλίπ, και με μια Αγγλίδα, τη Τζέιν. Θέλουμε να πάμε ένα περίπατο στη θάλασσα. Τι ωραία ιδέα! Κατέβα λοιπόν. Σε δυό λεπτά είμαι κάτω. Κάνε γρήγορα. Επέκταση. Τι καιρό κάνει? Κάνει καλό καιρό. Κάνει ωραίο καιρό. Κάνει κακό καιρό. Κάνει άσχημο καιρό Κάνει κρύο ή ζέστη Κάνει κρύο Κάνει ζέστη Το παράθυρο είναι ανοιχτό Η πόρτα είναι κλειστή Εσύ είσαι καλός Ενώ αυτός είναι κακός Το κορίτσι είναι ωραίο Ενώ το αγόρι είναι άσχημο Ο Κώστας είναι όρθιος Η Αλίκη είναι καθισμένη τι είναι αυτό ο δίσκος? Είναι δικός μου. Είναι ο δίσκος μου. Τι είναι αυτή η τσάντα? Είναι δική σου. Είναι η τσάντα σου. Ποιανού είναι αυτό το βιβλίο? Είναι δικό του. Είναι το βιβλίο του. Ο τάσος ανεβαίνει τη σκάλα. Οι αριθμοί. 0, 1, 2 Τρία, τέσσερα, πέντε. Παριμία. Το ένα χέρι πλένει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Σήμερα ψυχαλίζει. Βρέχει. Χιονίζει. Φυσάει. Έχει γιακάδα. Έχει συνεφιά. Έχει υγρασία. Πρώτα θέλω να κάνω ένα περίπατο. Έπειτα Θέλω να κάνω μια δουλειά Μετά θέλω να κάνω μια βόλτα Ύστερα θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα Στο τέλος θέλω να κάνω μια ελληνική φράση Κλειδώνω την πόρτα Κλειδώνω τη βαλίτσα Κλειδώνω το γραφείο Κλειδώνω την ντουλάπα Κλειδώνω το συρτάρι Ο καφές είναι κρύος ο καφές είναι χλιαρός, ο καφές είναι ζεστός. Δώσε μου λίγο νερό, το ποτήρι μου είναι άδειο. Γιατί πάνε στο καφενείο. Εγώ πάω για έναν καφέ. Έναν καφέ μεγάλα. Μια μπίρα. Ένα ούζο με μεζέ. Ένα τσάι.